Ήρθαν και πέρασαν και μαζί μου γέλασαν. Ήρθανε Σιρήνε και με το τραγούδι του με μάγεψαν. Το λόγο που μου πήξαν είναι ακόμη δεν έμαθα. Ακόμη και τώρα, τώρα που γέρασα, τα σχέδιά μου χάλασαν Μα τώρα πια τα ξέχασα. Πώ ξέχασα να αγαπώ και, και να μοιράζω με τα πάντα σε δύο κουτάνε. Σε ρίχνω όλε τι ευθύνε γιατί ποτέ του δεν μ' αγάπησαν. Αγάπησαν βλέπει τα φράγκα τότε ήμουν φιάμου. Νόμιζα ότι σουναπίτι λίγε, μα τώρα ξέρω. Το ξέρω ότι σουλα ακόμη μια Σιρήνα. Έκανα που νομιζα ότι αξίζει, πε στο τραγούδι σου ακόμη ένα Θύμα. Αν μη σε νοιάσει, συνέχισε, πίσω. Μη γυρίσει. Μην με κοιτάξει τα ματιά. Τα ματιά μου θυμούνται και έγραψα φίλου για σένα. Και γι' αυτό με αργούνται. Νόμιζα ότι είχα βάλει καλό. Μα τρίχουνε τα δάκρυα μου. Λέω τα λάθη. Μαθαίνει. Έλα μονοπωλί στην καρδιά μου. Τα έχει αλλάθει συνεχώ. Δίκω να ξέρω το λόγο. Μακάρι να είχα πίσω του φίλου μου. Για μία μέρα μόνο. Για μία μέρα μόνο. Για μία μέρα μόνο. Για δυο πουτάνες, σιρήνες, γκρέμιζα, πέρασα, θάλασσες, πίπος, και βρωπαρή χωριά Για δυο πουτάνες, αγάπες, φίλους, παράδεισα, και όργους που έδωσα, τώρα πια τους πάτσα Για δυο πουτάνες, σιρήνες, έγραψα, όσα είδες, μήπως το τραγούδι τους σαματίσε να πονά Για δυο πουτάνες, αγάπες, μου βγήκανε σκάρτες, έκλαψα, ξέχασα, φίλους που με τραγάνε αληθινά Με γράψατε, με σκοτώσατε. Στα δύο με κόψατε. Μα τα πιστεύω μου ποτέ. Δεν μπορέσατε να αγγίξετε τα όνειρά. Χια την καρδιά την ισοπεδώσατε. Μα προσέξτε την αγάπη. Σε ευδοκού, τι θα χαρίσετε. Σω σα μέσα. με εσά. να ταιριάξετε, ίσω να σα παίξει βουθιά. Κανότε σκεφτείτε και αλλάξετε. Όταν θα έρθει μαχηριά, μόνο τότε θα νιώσετε πίσω. πλατια από εκεί. που ποτέ δεν περιμένατε. Θα χυρίσετε και θα δείτε την καρδιά σα που δώσατε. Που τα όνειρά σα πίσατε Και ποιον άνθρωπο αγαπήσατε. Μα τώρα, τώρα πληγωθήκατε και ψάχνετε. Ψάχνετε να με βρείτε, Εγώ ήμουν εκεί και για μια ζωή. Θα είμαι εκεί σε ένα τραγούδι, είχα πει. Το πώ να έρχεται, αλλά τότε δεν νοιαστήκατε. Αλλά είχατε ονειρευτεί. Τώρα όμω που πέσατε και άλλο αλόγοτα θέλετε να σα βιώσω. Όταν μου γυαλίσατε, τα όνειρα κάθιο πουτάνε σε ειρήνε. Έκανα τόσα όνειρα, μα να σου χαμάνε την ψυχή. Έχουνε κόλλημα, έχουνε, έχουνε πρόβλημα. Για δυο πουτάνες, σιρήνες, γκρέμισα βουνά, πέρασα θάλασσες, πίπος και βρωπαρή χωριά Για δυο πουτάνες, αγάπες, φίλους παράδεισα και όρκους που έδωσα Τώρα πια τους πάτσα για δυο πουτάνες, σιρήνες, έγραψα όσα είδες Μήπως το τραγουδί τους σταματήσει ένα πορτά Για δυο πουτάνες, αγάπες, μην βγήκανε σκάρτες, σε κλάψα γιατί ξέχασα Φίλους που με τραγκάρα λεθινά <f2> Για τους πάτσα, για δύο πουτάνες, σιρήνες Έγραψα όσα είδες, μήπως το τραγούδι τους Σταματήσει να πονάει για δύο πουτάνες Αγάπες, που βγήκανες χάρτες Έκλαψα, γιατί ξέχασα, φίλες μου με φραγκάν αληθινά Μια πουτάνα σιρήνες ήσουν και εσύ Κι εσύ να παίξεις μαζί με. μαζί με Μα κάποτε θα καταλάβεις Κάποτε θα πονέσεις κι, κι εσύ Και το, πονήσεις, κοντάξεις, κοντάξεις, πονήσεις, και το σύν, τραγούδι σου θα σταματήσει Θα σβήσει Δεν θα πονάει δεν θα μαγείρευε πια. Δεν μπήγες το χώρο. Ψάχνοντας <συσκά> την μισάρκι, <μυθάκη, συσκά> μέσα σε άλλο <αλόκο> κόσμος <συσκά> <της πληχές, συσκά> Αγνωστοί Αγνοούστη ταξιδιώτες. Βαρσαμάτα στο διώρο. Λεπίλιαδες δόρεια.